Ο σκοπός της επίσκεψης είναι η προετοιμασία μιας μεγάλης άσκησης που θα γίνει στη Ρόδο 7 με 12 Οκτωβρίου, μια άσκησης στην οποία διοργανώνουν δύο μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου Αθηνών δύο κορυφαία μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου Αθηνών το στρατηγικές διαχείρισεις καταστροφών και κρίσεων που είμαι υπεύθυνο εγώ και το ιατρικής ε, μαζικών καταστροφών που είναι υπεύθυνο ο καθηγητής, ο συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο, ο κύριος Πουκουλής. Ε, τα δύο λοιπόν μεταπτυχιακά ενώνουν τις δυνάμεις έτσι ώστε να ε, κάνουν μια πολύ μεγάλη άσκηση στη Ρόδο πρώτη φορά γίνεται έναν ελληνικό χώρο άσκηση στην οποία συμμετέχουν και συνδιοργανώνουν ο Δήμος της Ρόδου ε, συμμετέχουν επίσης ο στρατός συμμετέχει στην η περιοριστική το αεροδρόμιο, το νοσοκομείο, το λιμενικό δηλαδή όλες οι υπηρεσίες αυτές που εμπλέκονται στη διαχείριση μιας έκτατης ανάγκης και δεν μιλάμε μόνο για σεισμό, μιλάμε για οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, τεχνολογική καταστροφή αλλά μιλάμε και για ανθρωπιστική κρίση παράλληλα που είναι και τόσο επίκαιρη Έτσι λοιπόν στη Ρόδο θα, την... θα είναι ένα πεδίο η Ρόδος Άσκηση για 6 ημέρε, μια άσκηση που θα περιλαμβάνει γεγονότα σε ξενοδοχείο, σεισμό και μια άσκηση που θα περιλαμβάνει ατίχημα στο αεροδρόμιο, μαζικό ατύχημα με εμπλοκή του νοσοκομείου. Ε, στο, στο, στο λιμενικό ε, χώρο θα είναι μια τρομοκρατική επίθεση σε ένα τουριστικό σκάφος ε, και θα κάνουμε και μια προσωμείωση εκένωσης τη παλιάς πόλη τη Ρόδο μιας πόλης που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενός τμήματο μάλλον της πόλης που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένου ότι εκεί συσσωρεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι ιδίω στην καλοκαιρινή περίοδο και εκεί πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε Μία προσωμείωση άσκηση που θα μα δείξει σε ποιο βαθμό ετοιμότητα είναι και θα αποκτήσουμε βεβαίω και εμπειρίε. Έτσι λοιπόν, όλοι αυτοί οι φορεί που προανέφερα, όλα αυτά τα γεγονότα που θα λάβουν μέρο στις 7 με 12 του μηνό στη Ρόδο, θα είναι γεγονότα τα οποία ε, ουσιαστικά έχουν σαν στόχο την καλύτερη προετοιμασία όλων των φορέων, των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και την ενημέρωση του κόσμου, προκειμένου να είμαστε σε μία θέση να αντιμετωπίσουμε πιο εύκολα μία ενδεχόμενη απειλή, από όπου και από έρχεται. Στα σχολικά κτίρια και στα νοσοκομεία ο έλεγχος είναι πλήρης. Ε, θα πρέπει να πούμε ότι τα σχολεία είναι ένας ιδιαίτερος χώρος που συγκεντρώνονται πολλοί μαθητές, ε, αλλά τα νοσοκομεία έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Γιατί, Γιατί αφενός με λειτουργούν 24 ώρες στο 24 ώρο και θα υποδειχθούν... Ε, ε, Αναδεικνύονται καθοριστικά σε περιπτώσεις ε, ε, καταστροφών και από ιατρικής πλευράς, είναι ούτως ή άλλως. Σχολεία και νοσοκομεία είναι απόλυτα ελεγμένα ε, σε όλη τη χώρα. Και ε, αυτό αποδεικνύεται και από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς και της Λευκάδας, όπου κανένα σχολείο δεν είχε... Κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Μπορεί σε ορισμένα σχολεία ξέρω εγώ, να έσπασαν κάποια τζάμια κτλ. Αλλά αυτό είναι ένα δεύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται. Αλλά στα δική επάρκεια δεν έχασε κανένα σχολείο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι στα υπόλοιπα δημόσια κτίρια εκτό από τα νοσοκομεία και τα σχολεία έχουν γίνει αρκετοί έλεγχοι. Από 80.000 κτίρια που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα δημόσια ή ανήκουν σε δημόσιε φορεί έχουν ελεγχθεί 15.000 κτίρια αυτή τη στιγμή. Είναι τα κτίρια στα οποία δόθηκαν προτεραιότητες ελέγχου, γιατί είναι τα κτίρια τα οποία συγκεντρώνουν κόσμο, έχουν υπηρεσίε, αποδεικνύονται να έχουν κομβικό ρόλο σε περιπτώσεις καταστροφών. <coughs> Συνεπώς, έχουμε καλύψει ένα πολύ μεγάλο τμήμα των κτιρίων που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Από εκεί και πέρα, όμως, μένει ένας μεγάλος αριθμός κτιρίων, που κάθε χρόνο προσπαθούμε μέσα από... Πολύ ενοχλητικές εγκυκλίου να αφηπνίσουμε δήμους, να αφηπνίσουμε περιφέρειες, να αφηπνίσουμε δημόσιου οργανισμού. Γιατί, όπω αντιλαμβάνεστε, οι ίδιοι πρέπει να κάνουν του ελέγχου. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Οργανισμό Ενταλματικού Χρήματο και Προστασία να κάνει ελέγχου σε 85.000 κτίρια. Ο ιδιοκτήτη κάθε κτιρίου, που είναι εν προκειμένου το δημόσιο, η δημόσια υπηρεσία ή ο Δήμο ή η Περιφέρεια, οι ίδιοι αλλά με βάση τι πολύ αυστηρές προδιογραφές του οργανισμού να κάνουν του ελέγχους. Και βέβαια ε, μπορούμε να πούμε ότι εδώ στη Ρόδο έχουν εναχθεί πάρα πολλά κτίρια, όπως και στα υπόλοιπα Δεκάνησα και στα Ιόνια νησιά. Υπάρχουν άλλοι δήμοι όμως οι οποίοι δεν, δηλαδή για ξ, την Ξάντη παραδείγμα, η ξέρω εγώ την Κοζάνια, βέβαια εκεί δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά η, ε, ε, πρέπει και εκεί ε, ε, να συνεχιστούν και να τελειώσουν κάποια στιγμή οι έλεγχοι στα κτίρια.